Τε μέρε περισσότερο ψυχολογικό. Ντοσιοκ. Το υπόλοιπο κομμάτι νομίζω ότι αρχέ. Το υπόλοιπα κομμάτι να μην αρχέ. Δυσκολε μέρε δύσκολε. Ότι θυμάστε με 74 είναι παρόμοια, απλά δεν υπάρχουν σφαίρα. Κάτοικο Λευκοσία. Έξω από τι τράπεζε. Χθε, που με ηρεμία, όπω λένε όλοι και μάλιστα το αναφέρουν και το δίπλο, αναφέρουν ότι ήταν ήρεμα τα πράγματα. Γιατί να μην είναι, δεν ήταν σε άθλια κατάσταση οι Κύπροι, οι κάτοικοι τη Μεγάλο Είχαν καλό επίπεδο. Όταν έχει καλό επίπεδο, έχει και καβάτζε από εδώ, από εκεί, στο σπίτι, οπουδήποτε αλλού. Δεν πανικοβάλεσαι δεν πιστεύει ότι θα κατρακυλήσει με πολύ γρήγορου ρυθμού. Οπότε λογικό ήταν να είναι και ψύχρεμοι. Εμεί εδώ, Σε πολύ μεγάλο βαθμό ψύχρεμοι παραμένουμε παρά τα όσα συμβαίνουν. Ήταν ωραίο αυτό ο παραλισμός, με μετά όσα έγιναν το 1974, όπω τον ακούσαμε τον κύριο, χωρί όμω να υπάρχουν σφαίρε σήμερα. Το 1974 υπήρχαν σφαίρε, δεν υπήρχαν όλα τα άλλα. Τώρα τι είναι καλύτερο, διαλέγει ο καθένα και παίρνει. Ε, τα καλά εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό που ο κύριο Τρουνάρα νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν και μαύρε τρύπε στα έσοδα. Πολύ χρήσιμο, το κρατάμε αυτό. Έχει αρχίσει και ο Στουρνάρας να διαβεβαιώνει για την καλή πορεία της οικονομίας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, νομίζω όλοι το σημερίζεστε. Κοιταχτείτε δίπλα, μπροστά, πίσω σα πάνω-κάτω, να και πείτε στους γύρω σας ότι πάμε πολύ καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, τα οικονομικά και όλη αυτή η προσπάθεια και οι θυσίες που κάνουμε έχουν πιάσει τόπο. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμεί, δεν θα έχει καμία αξία, αυτό για τις θυσίες, το λέει και όχι και δίκογλου. Είμαστε, είμα, είμαστε σε μια δύσκολη καλά. φάση ανάκαμψης Αλλά πηγαίνουμε καλά <συσίλω> Είμαστε εντός προγράμματος Οι θυσίες των Ελλήνων αρχίζουν να πιάνουν τόπο mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια Ίσως και με μεγαλύτερη επιμονή Γιατί τώρα έχει φανεί πόσο σημαντικό ήταν να είμαστε αποτελεσματικοί Και να είμαστε και έγκαιροι Φάσα γράμουμε. Η θυσία των Ελλήνων αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Με το προσέδιο αυτό λέμε Έλληνε ότι δεν πάνε χαμένε. τόπο, δεν είχαν πάει χαμένε οι θυσίε. Αποκηρύξει ο παπα και μα είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα έρθουν άλλα μέτρα, όπω τώρα ο Στουρνάρα λέει: Ότι δεν έχουμε μαύρη τρύπα και όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτά για αυτού που στέκονται ακριβώ σε αυτά που λένε οι ηγέτε του τόπου, κατά καιρού οι ηγέτε όπω είναι ο Σιμό ο Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνου, ο Γιάννη Στουρνάρα, ο Αντώνη Αμαρά ή παλιότερα, παλιότερα, διαβεβαιώσει τέτοιε και καλύτερε είχε δώσει ο αγαπημένο όλων των Ελλήνων και του κόσμου πια Γιώργο. Οι θυσίες πιάνουν τόπο και ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό αναγνωρίζεται. Ότι καταφέραμε αυτό που θεωρούνταν από όλου, μέχρι πριν από λίγους μήνες ακατόρθωτο. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και το μέρισμα της επιτυχίας θα το καρποθούν όσοι αδικήθηκαν στο παρελθόν, αλλά και όσοι υπερέβαλαν εαυτούς για να πετύχουμε. Η νηστοτή και η συνταξιούχοι πρώτη από jak the wind in space. He said, Sir, you ever I to Και χτίζουμε τι τεράστιε θυσίε χιλιάδων εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών. Εδώ είχε και και ότι θα και από τα. Καλά που θα είχαμε, μαζε... θα είχαμε μαζέψει ω χώρα επειδή κάναμε τότε τι θυσίε. Επαναλαμβάνονται τα πράγματα και κάθε κυβέρνηση, ο κάθε κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κάθε Πρωθυπουργό βιάζεται και θερίζει κιόλα του καρπού από τι θυσίε που έχει κάνει ο ελληνικό λαό. Αυτό δεν γίνεται ποτέ πόσο μάλλον δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Μόνο θυσίε θα έχουμε, καρπού δεν θα έχουμε, δεν έχει σημασία, με του τη χαλάσουμε, έχουν μάθει να λένε κάτι και είναι καλό. Να το σεβαστούμε τουλάχιστον εμεί να δείξουμε τη δεούσα στο που χρειάζεται εφόσον δεν μπορούμε να δείξουμε τίποτε άλλο. Τώρα, γιατί δεν θα βγούμε ποτέ από την κρίση. Σας επαναλαμβάνω ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να δείχνουμε σταθερότητα, πρέπει να έχουμε σοβαρότητα. Θα σα γράρουμε! We Faza seksa επαναλαμβάνω ότι για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να δείχνουμε σταθερότητα, πρέπει να έχουμε σοβαρότητα. Και δεν θα βγούμε από την κρίση γιατί δεν υπάρχει ούτε σταθερότητα και πολύ περισσότερο σοβαρότητα. Το λέω σήμος και μην ετοιμάζεστε παρά τα όλα τα, τα υπόλοιπα που ανακοινώνουν κατά έξω από την πόρτα του Μαξίμου. η υπουργοί και λοιποί έτσι, κυβερνητικοί παράγοντες, αξιωματούχοι όπως τους λέμε και στο εξωτερικό. Ε, το τραγούδι που ακούμε είναι η Μαϊμού, μια Μαϊμού εμπας περιπτώσει. Αύριο έχει μια εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη και λέει η Κωνσταντίνα θύμιο Στην Αλεξανδρούπολη αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι μπροστά στο Δημαρχείο έχει αντιρατιστικό συλλαλητήριο. Θα το εκτιμούσαμε να το ακούσουμε από τα χείλη σου, να το ανακοινώνει και στους άλλους που ακούνε. Είναι πολύ. Λοιπόν, συνέβη όλο αυτό που είχε φανταστεί η Κωνσταντίνα, το ανακοινώσαμε οπότε θα πάτε όλοι τώρα αύριο στο συλλαλητήριο της Αλεξανδρούπολης. Θα κάνουμε τώρα μια διαπίστωση και νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη όλοι γιατί εδώ που έχουμε έρθει στα δύσκολα χρειάζεται ο ελληνικός λαός να κρατηθεί από κάπου. Ε, θα κρατηθούμε από τον Άδωνη για τα επόμενα πέντε λεπτά, το λέω αυτό σε μερικού που νιώθετε κάπως τον ακούτε. Λάβετε τα μέτρα σας, δυναμώστε το όσοι τρελαίνεστε, χαμηλώστε το όσοι τρελαίνεστε πάρα πολύ. περιπτώσει, θα τα ακούσουμε όμως γιατί έχει μια αξία. Ε, και όλοι εσείς οι αχάριστοι που ενοχλείστε όταν ακούτε τον Άδωνιν θα καταλάβετε τώρα γιατί πρέπει να τον εκτιμήσετε Ελπίζω ότι περιβάμε. τώρα ο κόσμος θα έχει καταλάβει γιατί ψηφίζαμε τα μνημόνια, θα έχει καταλάβει τώρα ο περισσότερος κόσμος, εάν δεν είχαμε ψηφίσει ναι, ότι δεν θα είχαμε να φάμε στην Ελλάδα, αυτή είναι πραγματικότητα και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε γιατί εμείς ψηφίζαμε ναι Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψήφισαμε ναι. Got that kind of money, sir, then got a Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψήφισαμε ναι. <Κι> Εδώ έχει αξιοτρόπος που το λέει. Έχουμε να φάμε επειδή ψήφισαν ναι. Οπότε όλοι εσείς που από αποκάδους, που είστε δυσαρεστημένοι, που έχετε μειώσει το φαγητό, έχετε μειώσει τα ψώνια, δεν ξέρετε τι σας γίνεται... Εκτιμάμε αυτό που λέει ο βουλευτής, ο εκλεγμένος, αυτός ο μαχητής που στέκεται δίπλα από το Σαμαράμ, ωραία επιλογή, ε, σε αυτή τη φάση δίπλα από το Σαμαράμ και δεχόμαστε αυτό που λέει ότι τρώμε όλοι επειδή έχουν ψηφίσει αυτοί οι βουλευτές που όλοι εμείς τους κατηγορούμε για διάφορα, ότι έχουν ψηφίσει ναι. Δεν είπε μόνο αυτό, το προχώρησε και λίγο παραπάνω και το συνέδεσε και με μελλοντικέ διαδικασίες στη ζωή του ανθρώπου. Κύριε Φαλικά Ρίγα είσαι, και κύριε Γιωργιάδη, απευθύνεστε σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου η οποία δεν έχει να φάει ούτε σήμερα. Θα απαντώ και σε αυτόν τον κόσμο θα του πω ότι ο πιο φτωχός στην Ελλάδα σήμερα, αυτός που τρώει στα συσίτια. Yeah. Ο τόσο φτωχό. Εάν δεν είχε περάσει το μνημόνιο δεν θα υπήρχαν ούτε συσίτια και θα είχε πεθάνει τη πείνα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Mother, yeah. Θα σα Δεν είχε περάσει το Δεν θα έκανε ούτε σε σύντοεια. θα είχε πεθάνει τη πίνα. Σα ευχαριστώ. Βανίγε. Άρα λοιπόν. Όσοι έχετε και τρώτη την επιδίστα, οι υπόλοιποι που είστε στα συζήτηση. Δεν θα υπήρχε κανεί δεν θα είχατε τη χαρά να δείτε όλο αυτό που συντελείται στην Ελλάδα στην Κύπρο και που θα συντελεστεί σε όλη την Ευρώπη. Έχει μπει πια στην Αυτία. Δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα ούτε καν και με τι εκλογέ το Σεπτέμβριο. Α σχέδουσαν κάποιοι ελπίζουν ότι κάτι θα αλλάξει τι εκλογέ που θα γίνουν το Σεπτέμβριο στη Γερμανία. Δεν λέμε για εδώ. Ποιο λογαριάζει τον Εδώ λαό, τι Εδώ εκλογέ και τι Εδώ αποφάσει. Έτσι λοιπόν τα τακτοποίησε μια χαρά ο Άδωνη, αφού τα έχουμε τακτοποιημένα αυτά. Πάμε, να, πάμε στην τρανσέξουαλ, τρανσέξουαλ Δημαρ. Η Δημαρ είναι τρανσέξουαλ, δεν το λέμε εμεί, το είπε ο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Πάνος Κουρλέτη, αφού έκανε την καταγγελία. ήταν εκεί και ο Ανδρέας Παπαδόπουλο, ο εκπρόσωπο τύπου τη Δημαρ και συνέχισαν μια κουβέντα που είχε μεγάλη αξία μετά, βέβαια, το χαρακτηρισμό τρανσέξουαλ. Την υπονομεύετε όταν υπάρχουν μεταλλαγμένοι αριστεροί, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, όταν έτσι, υπάρχουν τρανσέξουαλ εγγεγραμμένοι τα Όταν έτσι, υπάρχουν πάντως... είναι πάντως πάντως εμείς... Θα σα να στηρίζετε αυτή την κυβέρνηση αυτή την άθλια κυβέρνηση κάντε μετά εσείς κυβέρνηση το με τον κύριο Καμένο θα το κάνετε αυτό, σταματήστε την διγλωσία ναι, θα τη σταματήσει η διμάρτη διγλωσία δεν πρόκειται βέβαια ποτέ να γίνει τόσο καθαρή και σταθερή στις απόψεις ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει καθαρό λόγο για όλα τα θέματα, κυρίως μετά την Κύπρο μετά τα γεγονότα της Κύπρου αλλά καλά κάνει ο Πάνος Κουρλέτης και εγκα Για διγλωσία τη Δημάρου. Όταν εσύ έχεις καθαρό λόγο και είναι όλα πεντακάθαρα διαυγή, γιατί έτσι θα πα και προ την κυβέρνηση, με καθαρό λόγο ώστε να ξέρουμε και με τι να διαφωνήσουμε οι υπόλοιποι, έχουμε κάτι στο πίσω μέρο του μυαλό, αλλά το θέλουμε πιο καθαρό. Ε, μετά θα αντιγράψει και η Δημάρ θα δει πώ είναι ο καθαρό λόγο και θα προσπαθήσει και η ίδια να το εφαρμόσει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν τα πρωινά στα παράθυρα και τα βράδια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντω, μεσημέρι, με μια ελάχιστη συνευχιά, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια, βουπού. 211-2008-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio-παπάκι realfm.gr. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά φινικενό, το μήνυμά του αποστολεί στο 54 -100. Ο Αντώνη Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και μέχρι να πάμε εμεί στι πρώτε διαφημίσει, να δώσουμε στου τρει πρώτου που θα πάρουν τώρα στο 211-2008-200 τρει διπλέ προσκλήσει για θέατρο σήμερα το βράδυ. Ποιο είναι το θέατρο, Ο τίτλο είναι Όλα είναι στο μυαλό σου. Παίζουν, ξεκινήσουμε με του Ιντοπιού, Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Τάκη Χρυσικά, Χρυσικάκο και Νίκο Καμψή. Η μετάφραση και η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Καμψή. Και στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Τόπος Αλλού. Παρουσιάζεται εδώ και μέρε, έχει ξεκινήσει. Ο τίτλο του έργου είπα, είναι, όπω είπαμε, Όλα είναι στο μυαλό σου. Ωραίο ο τίτλο, γιατί κολλάει και πολλά από αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία και όχι μόνο σήμερα. Οι τρει που θα πάρετε, τηλέφωνο στο νούμερο που ξέρετε, θα πάτε σήμερα το βράδυ. Εν η ώρα θα σα πούμε αμέσω μετά τα τεχνικά στοιχεία, ώστε να δείτε μια καλή παράσταση. Οι υπόλοιποι και αυτοί που θα πάνε στο θέατρο θα μάθουν τώρα κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, πιο ευχάριστο από τα δύο προηγούμενα που ακούσαμε από τον Άδωνη για του ζωντανού νεκρού και για τα φαγητά που έχουμε όλοι επειδή έχουν ψηφίσει. Θυσιάστηκαν αυτοί οι ήρωε και ψήφισαν ναι. Θα ακούσουμε και θα νιώσουμε όλοι πολύ ευχάριστοι, κυρίω αφορά η είδηση, όλου εσά, φαντάζομαι είστε πάρα που έχετε καταθέσει στις ελληνικές τράπεζες. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη περί της φορολογίας των καταθέσεων θέλω να καταλάβει όμως τεχνικά τι συμβαίνει. Μα η δεν είναι μόνη χώρα δεν είναι φορολογία; με η σχολείται. μόνη χώρα στην οποία οι καταθέτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανησυχία είναι η Ελλάδα. Η μόνη χώρα στην οποία οι καταθέτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανησυχία είναι η Ελλάδα. Zaskraru, man. Checker, a sa sa je. Bye,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 Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε. πάλι παγάτες. Γιατί εμείς fibrillation ναι. Και δόξα το να λέμε. <Τι> Οι τρει λοιπόν που θα πάτε σήμερα στο θέατρο είναι ο κύριο Ηλίας Κότσιρα, ο κύριο Γιάννη Περγάμαλη και η κυρία Αναστασία Χριστοφιλοπούλου. Πού θα πάτε τώρα, να πούμε τη διεύθυνση, που την αντιβρώ. Ανάντι, 17 και Κυκλάδων. Κεφαλαινία 17 και Κυκλάδων. Τόπο αλλού είναι ο τίτλο του θέατρου. Όλα είναι στο μυαλό σου. 9 η ώρα λέει εδώ, πηγαίνετε λίγο νωρίτερα, θα πείτε εκεί στο ταμείο Έλληνοφρένεια, ανοίγει πόρτε τουλάχιστον θεάτρων και μπαίνετε μέσα. Καλά να περάσετε. Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη Περί της φορολογίας των καταθέσεων Θέλω να καταλάβει όμως τεχνικά τι συμβαίνει Μα Η δεν φορολογία. μόνη χώρα δεν φορολογία. Η σχολείται. μόνη χώρα Στην οποία οι καταθέτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανησυχία Είναι η Ελλάδα Σε ευχαριστώ Βανιγέρο Σήμερα έχουμε μόνο καλά νέα όπως έχετε καταλάβει Καταθέσεις εγγυημένες Έχουμε φαΐ Αυτοί που θα είχαν πεθάνει ζούνε αλλά τρώνε συσίτιο Τι να κάνουν και σκουπίδια από τους Πάντω θα είχαν πεθάνει. Η άλλη επιλογή είναι αυτή. Οπότε δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, δεν έχει σημασία. Μα έχουμε όλα τα καλά μαζεμένα και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Έρχονται και οι επενδύσει στο Λίω Το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία. Και πρέπει εκεί πέρα ρίχνουμε όλο μα τον πρόβλημα. Και για να μπορέσουμε, θα πρέπει η οικονομία μα να αρχίσει να αναπτύσσεται. Πώ θα δώσουμε μισθού, πώ θα δώσουμε δουλειέ, εάν η οικονομία συρρυκνώνεται, Αλλά... Εκεί είναι το σημαντικό, γι' αυτό και είναι επιτακτικό. Να προχωρήσουμε γρήγορα με τι μεταρρυθμίσει να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποίηση και να, να φέρουμε τι επενδύσει που βλέπετε ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον όλο και πιο έντονα. Πόντω εκδηλώνεται ενδιαφέρον όλο και πιο έντονα να φύγουν από εδώ ελληνικέ εταιρείε ή άλλε εταιρείε για να επενδύσουν και να επενδυθούν, αν μπορεί να υποθεί έτσι, σε άλλε χώρε. Γιατί έρχεται μια επένδυση έτσι όπω τις λένε, φεύγουν πέντε. ξέρουμε τώρα τα παρακολουθούμε, υπάρχουν και μεγάλε εταιρείε που σιγά σιγά φεύγουν. Αυτές δεν που έρχονται να επενδύσουν δεν το λέει κανένας Σίμος και κανένας άλλος βέβαια θα δώσουνε κάτι μισθούς 5 εκατοστάρικα 4 εκατοστάρικα όσο προβλέπεται μετά από τα μνημόνια για να μην πεινάσουμε που τα ψήφισαν αυτοί οι ήρωες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία όλο αυτό το σκηνικό με τις επενδύσει που έρχονται και με τις επενδύσει που πάνε αλλού σε άλλες χώρες γιατί είναι πιο φθηνά και, και εκεί θα καταλήξουν τελικά. Γιατί ούτε και τα 4-5 του φτάνουνε, διότι οποιοδήποτε από εσά ήταν επενδυτή, αν έβλεπε ότι δίπλα και παράδίπλα μπορεί να δώσει 3 εκατοστά 200 ευρώ, θα πήγαινε εκεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα λογικό στην Ενωμένη Ευρώπη, που ζούμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη χαρά. Χαρούμενοι πολίτε ακολουθούν. Γεια σα, Αποστολή! Γεια χαρά! Τι κάνετε, φίλε. Τα βάλανε με το Χριστόπια στην Κύπρο, επειδή λέει ένα εκατομμύριο ευρώ... Γενικώ, γενικώ, Είναι βολικό να τα βάζεις με οποιονδήποτε προηγούμενο. Που δεν λέω ότι δεν φταίνει προηγούμενοι, αλλά ας δούμε λίγο και το Σαμαρά της Κύπρου. Αυτοί οι Γερμανοί που έχουν φυτέψει παντού γερμανοτσολιάδες, Πώ το λε, το λε και επιτυχία. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία, ε, βέβαια. Δηλαδή, καλύτερα φυτέματα από του κυπουρού του Μέγκα έχουν κάνει, φαντάσου. Εννοείται, εννοείται γιατί το Μέγκα είναι. Γερμανοτσολιά εδώ στο Μαξίμου, γερμανοτσολιά εκεί στο Προεδρικό τη Κύπρου. Το Αυτό το Προεδρικό τη Κύπρου, αυτή η βουλή είναι σαν να μην είχαν και νοικιάσανε μια γκαρσονιέρα να μείνουν, να συνεδριάσουν. Τι διάλογο, τι μιζέρια είναι αυτή. στα αποστόλη, χέστα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε σιγά-σιγά τελικά. Ο λαό θα εξανατηλωθεί, τι λέ. Εγώ δουλεύω από, από 14 χρονών για το πρώτο μου μ Το πρωί ο... ο Χατζη Νικολάου έβαλε ένα τραγούδι του Πανούση Ναι Και όσο αγαπώ ξέρεις τα λοιπά και τα λοιπά Το βαλε αυτό ο Χατζη Νικολάου Έχεις ξεσαλώσει ε. Έχεις τρελαθείς σου λέω Ακούς ε. την εκπομπή και ακούς το... το στόμα του Χατζη Νικολάου Που έχει ακούσει τις κυριότερες ειδήσεις Τα τελευταία 35 χρόνια που λέει ειδήσεις Να σου λέει από τα χίλια αυτά τσουτσούνι <laughs> Είναι δυνατόν Το <laughs> Έλεος Δεν θυμάσαι τι ωραία που ήταν πέρσι, που έδινε πάριο και ήταν όλα καλά. Πόση μοναξιά και το ένα και το άλλο, από το τροβαδού του έρωτα πήγε, πήγε στα άλλα τα Ισκρά και έρχεται τώρα και λέει για τσουτσούλια και τέτοια. Έλα, φιλιά φιλιά Δηλαδή, μετά τα μπεσέλ που διαφημίζει, τι θα αρχίσει να διαφημίζει σεξοπ. Δεν μπορώ να καταλάβω. <laughs> Αυτό να δω, ε, και να φάει και πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ επειδή διαφημίσε με θέρμη το σεξοπ. Ε, γεια σα. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να βάλω μια αναγγελία γάμου. Ναι, ναι. Παντρεύεστε? Ναι, ναι. Ποιον? Συγγνώμη. Ποιον παντρεύεστε? Ποιον παντρεύουμε? Ναι. Εγώ ο ίδιο. Μόνο σα? Όχι, μαζί μου. είναι. <χω> <χω> μια κοπέλα. Με την κοπέλα μου. Ωραία, αυτό ρωτάω, κύριε. Με ποιον παντρεύεστε? Ναι, εγώ θα ρωτήσω την τιμή. Πόσο στοιχίζει. Για να παντρευτείτε, ο κούκο Αιδώνη. Ας το πήγαινε στο Δημαρχείο, υποχρέωσε το, δήμαχο, <χω> <όσο> το κάνει. <χω> άστο; Ωραίος. Και μόνο το πιάνο που θα πρέπει να βάλεις Μέσα στην εκκλησία για να έρθει ο άλλος Να παίξει το follow your heart και να στην κλέψει Είναι τρία χιλιάρικα <Κι> Μην πω για την εκκλησία <Κι> Άστο ρε παιδιν ποιούς το δημαρχείο σου λέω <Κι> Πήγαινε στο Δημαρχείο και μετά ένα γεύμα στο σπίτι του κοντινού συγγενεί. Μητέρα, πατέρα, τέλο. Σωστό, σωστό. Τσάμπα θα σου βγει. Ξέρει πόσα έξοδα έχει από εκείνη τη μέρα και μετά. Τι θε να έχει και εκείνη τη μέρα έξοδα. Α την την πουλά να τα ζει το όνειρο στο μυαλό τη. Θέλει <laughs> να το δει μπροστά και όλα σε παιδί τη. Α, πάει στο διάλογο. Σωστό, σωστό. Εντάξει, έλα να σε καλά. Να σε καλά, κυκ. Καλή κρεμάλα, γερα. Ένα σχόλιο. Δεύτερη φορά που η Κύπρο καταστρέφεται επί Χούντας. Στην Ελλάδα εννοείται mm. η Χούντα. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ωραία. Θέλω να προτείνω κάτι. Α, με προτάσει στην πρωτεύουσα. Ναι. Τι θέλετε, δεν κάνετε. Γιατί να κάνουμε παρελάσει με κάγκελα και με αστυνομικού να φυλάγουν αυτού που φυλάγουν. Τώρα, εγώ προτείνω. Στην Εξέδρα θέλω να βλέπω στρατιωτικού, ακτοματικού. Να τα... Από την αστυνομία δύο-τρει αντιπρόσωπου, του επικεφαλεί. Να υπάρχουν. Μετροπολίτε, να υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι που δεν έχουν κλέψει γιατί. Αυτό δεν είναι παρέλαση, κυρία μου, αυτό είναι ζωλογικό <Δεκιά> κήπο. Όλου <Δεκιά> αυτού θέλετε να βλέπετε πάνω στου επισήμου. <Δεκιά> κάγκελα δεν χρειάζονται, <Δεκιά> αστυνομία δεν χρειάζεται. Καλύτερα <Δεκιά> αυτό με τα κάγκελα. Γιατί είναι ζωλογικό κήπο, αλλά δεν κινδυνεύει να έρθουν και τα όρνια πάνω σου. <Δεκιά> <Δεκιά> Τα κάγκελα δεν μπαίνουν για αυτού, για εμά <Δεκιά> μπαίνουν τα κάγκελα. Να προστατευτούμε εμεί, κοίτα ποιοι είναι πίσω τα κάγκελα. Αν δεν υπήρχαν κάγκελα, θα μα είχαν κατασπαράξει. Να καταλάβει το ποσοστό κόσμο εάν δεν είχαμε ψηφίσει. Ναι. Οπότε θα είμαι να φάμε στην Ελλάδα. Αυτή την πραγματικότητα και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι! Τόσο απλά τα πράγματα. Όχι επειδή δουλεύετε εσεί, δεν τρώτε επειδή δουλεύετε, τότε επειδή ψήφισε νέο άδωνη και οι υπόλοιποι να τα ξεκαθαρίζουν αυτά κάποια στιγμή όσο πλησιάζει ο καιρός προς την ημέρα τη κρίσου. Οπότε θα αναφτείτε το ξέρουμε, αλλά θα έρθει. Τόσε μέρε έχουν έρθει, γιατί να μην έρθει και αυτή. Τώρα, κάποιοι θα μπορέσετε να φάτε στην πρόταση που θα σας κάνουμε για την Κυριακή. Γίνεται ένα αντιφασιστικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εδώ και καιρό. Και κάθε Κυριακή γυρίζει, τη... μάλλον γυρίζει τι γειτονιέ, κάθε Κυριακή είναι σε διαφορετική γειτονιά. Αυτή την Κυριακή διεξάγεται στην Αργυρούπολη. Το διοργανώνει την ευθύνη διοργάνωση αυτή τη Κυριακή. Την έχει αναλάβει το υπόστεγο, είναι ένα φορέα καινούριο στην Αργυρούπολη, σύλλογο για να συνονοηθούμε, α το πούμε έτσι κάπω. Αυτοδιαχειριζόμενο, έχει ένα ωραίο στέκει, μια ωραία μονοκατοικία. Ε, μαζεύονται εκεί άνθρωποι, έχουν προσανατολισμούς και αγωνίε πολλέ. Παρεμβάσει θέλουν να κάνουν στην γειτονιά για θέματα εργαζομένων, ανέργων, ανασφάλεια και όλων των θεμάτων, εν περιπτώσει, που μα απασχολούν. Αυτό ο φορέα αναλαμβάνει αυτή την Κυριακή. Να διοργανώσει στην Αργυρούπολη το αντιφασιστικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Θα γίνει στο γήπεδο που βρίσκεται, στο 5x5, που είναι δίπλα στο θεατράκι στην Μιλή του και Κορίνθου γωνία. Όσοι ξέρουν εκεί την περιοχή, θα το βρείτε, μπορείτε να πάτε. Το σύνθημα όλου αυτού του concept είναι μπάλα μουσική, συλλογική κουζίνα, ενάντια σε φασίστε και ρατσιστέ, κλωτσάμε το τόπι στι γειτονιέ. Η συλλογική κουζίνα σημαίνει ότι μαγειρεύουν κάποιοι από εκεί, πολύ ωραία πράγματα, και τα προσφέρουν μαζί με όλο το υπόλοιπο. Και μπάλα, θα έχει και μουσική, θα έχει και φαγητό. Όποιο θέλει λοιπόν από τις 3 το μεσημέρι και μετά, στο Θεατράκι, στη του και Κορίνθου, να πάτε να δείξετε και με την παρουσία σας, τη διαφωνία σας όλα αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Απόστολε, Έλα. έχω μια απορία. Την 25η Μαρτίου εκεί στην Κύπρο κάτω, ένα λίκιο, κατά τη διάρκεια της παρέλαση. Φώναζε ένα σύνθημα. Μέρκελ, επειδή είχε ένα μπιπ μετά έλεγε Μέρκελ καρι***λα, η Κύπρος πάνω απ' όλα, ή Μέρκελ γα***λα, η Κύπρος πάνω απ' όλα, επειδή είχε μπιπ εκεί, λύστε μου την απορία σας παρακαλώ άμα γίνεται έτσι. Νομίζω Μέρκελ καρμανιόλα. Καρμανιό, και αυτό μπρε μάγκα ευχαριστώ πάρα πολύ ε, να είσαι καλά. Και. Αλλά μπιπ αυτοί βάζουν κόμμα και στην καρμανιόλα ούτε να ανησκέφτονται έτσι. <laughs> Μια ερώτηση, κύριε, φίλε. Τι? Με την κάτια πώ θα πα, Καλά. Όποτε ακούω στο ραδιόφωνο, σε αυτοκίνητο μέσα να πούμε, ο Θεσσαλονίκο εδώ σε προλογιάζει. Να πούμε εκεί, καλό μεσημέρι να πούμε. Δεν λέει να πούμε μετά, ποιο ακολουθεί. Α έτσι λέει, Ναι, ποτέ δεν σε έχει προλογιάσει. Να πούμε, Α Με... ποιο είναι ο, ο Θεσσαλονίκο που κάνει την εκπομπή εδώ πέρα. Ποιο έχει εκείνη την ώρα, Δεν θυμάμαι, Μπάμπι το λένε νομίζω. Α, ο Τσουμπάνογκλου. Προ τιμήν του, αλλά έτσι πω το λε, το προλογιάζει. Δεν ακούγεται πολύ καλό, είναι σαν να κολοχελιάζει. <laughs> Δηλαδή, για καλό το λε τώρα αυτό. Λοιπόν, θέλω μια Παρασκευή να παίζει αυτά τα φάρσει που προκαλούν τα διπλωματικά επεισόδια. Μια Παρασκευή να παίζει αυτό με την Κύπρο και μια Παρασκευή αυτό με τη Βουλή. Δεν εκπομπή αυτό, δεν είναι κοινωνία αυτοί που ακούγονται ελεύθερα τέτοια πράγματα. Ε, γιατί θα δημιουργηθούν διπλωματικά επεισόδια. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το επιτρέπει και το καθεστώ. Θα συγχαρήσω. Το ότι ο καπιταλισμό θα ήταν ολοκληρωτικό καθεστώ. Δεν του το χαρά μου, Σα ακούω να επιχειρηματολογεί όπω επιχειρηματολογούν οι δημοσιογράφοι ότι ο λαός Εξαιτία των πολιτικών και τη πολιτική που υπάρχει γύρω μα, κανένα όμω δεν αναφέρει όπω και εσύ ότι φταίει το πολιτικό σύστημα. Όχι, ο... αλλά ποιο ο... ο... το τροφοδοτεί το πολιτικό σύστημα και ποιο αφήνει να γίνονται. Όχι, όχι. Το πολιτικό σύστημα, όταν λέω το σύστημα των εκλογών. Δηλαδή, ψηφίση άλλων έχουν, έχουν, τα, τα μαγειρεύουν με τέτοιου τύπου εκλογικού με αποτέλεσμα ε, να. Ε, τότε δηλαδή. μην περιμένουμε να φτάσει η σύνταξη και ο μισό 300-400 ευρώ και να βγούμε. Να βγούμε για γι γι αυτό ε. το λόγο τότε. Όχι, δεν με καταλαβαίνω. Όλοι λένε, ρίχνουμε ένα μπαλάκι ότι εμεί ψηφίζουμε τον Α, αλλά βγαίνει ο Β. Γιατί ε, μαγειρεύεται το σύστημα, Το χυμπούμα. Ναι, αγαπητέ, το αυτό υπό... σου εξηγώ. Τότε μην περιμένει να φτάσει ο μισθό εκεί. Ξεσηκώσου γι' αυτό πώς το λόγο. Τώρα, ποιο θα αλλάξει που τον, νιώθεις τον, ε. τον εκλογικό νόμο, ποιο τον αλλάζει όμω. Τον αλλάζει ο λαό ή τον αλλάζει ο πολιτικό, Αν ποιος θέλει ο λαό, μπορεί να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο. Άσε με. Αποστολή. Η μόνη ευρωζώνη που με παραμένει σταθερή είναι αυτή που έχουμε δέσει τον Βενιζέλο από το λαιμό. Αλλά πάει προ το σφίξιμο. Πε του Μαλάκα. Έλα Αποστολή! Έλα! Έλα ρε, ο Αλέξανδρο συμμετείχαν, καλημέρα. Έλα, Αλέξανδρο. Όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, είμαι τώρα με ένα φίλο εδώ, ο Αλέξανδρο και Άκου να δει τι έχει κάνει ο Μαλέκα. Τι έκανε ο Μαλέκα. Άκου τι κάνει. Εκεί που οδηγεί, παίρνει τη γυναίκα του τηλέφωνο. Μιλάει στο hands free και ταυτόχρονα θέλει να βάλει τσάι στο ποτήρι να πιει τσάι. Και του λέω Μαλέκα, θα το δούμε. Αυτό πήρε να σου πει. Εσύ τώρα βλέπει πολύ μπάμπι Παπαδημητρίου και πήρε να τον ρουφιανεύσει ή έτσι από μόνο το έχει. Όχι, όχι, το έχω. Το ρουφιανεύω σερνά δεν τρέχει τ Αλλά μου και εγώ μου, Καλά κάνει, είναι ε. τίμιο. Κάτσε να σου δώσω, κάτσε να σου δώσω. Δεν το θέλω το μαλάκα τώρα. Μαλ το <σ> μαλάκα, το... έλα τον ακού εσύ, λούγκρα. Άστανα. Τι λέει, Τι να αφι. Έτσι, έτσι, ρουφιάνο, ρουφιάνο των αφεντικών. Δεν είναι <σχει> κακό, φίλε, δεν είναι κακό. Τα αφεντικά του μα πληρώνουν. Τι θα είναι, ρουφιάνο των εργαζομένων. <σχει> έλα, αποστόλυ να σου πω κάτι τελευταίο. Τι. Χαιρετίσματα στην 7η κόρη μου, τη Δίμητρα. Άντε, φυλάκια. Ωρε, το Μπανοβάλτο την κατάψιξη για μένα. Δεν είναι να περιμένω, απλά το θέλω κρύο. Κάπω έτσι. Τα είδαμε στην τελευταία εκπομπή του Μαρτίου. Γιατί τελειώνει από Δευτέρα. Έχουμε άλλο μήνα, σα θυμίζουμε. Ε, πάει και οι τρει πρώτοι μήνε αυτού του έτου. Τρέχουν με πολύ γρήγορου ρυθμού. Προσπαθούμε να του πιάσουμε, αλλά μάλλον μάταιο και αυτό. Α, τι ακολουθεί. Ακολουθεί στις δύο Γιάννης Γιάννη Παπαδόπουλο με το μαγαζίν όλα τα νεότερα από την Κύπρο και εδώ και από την Ευρώπη. Αμέσω μετά στις 3.500 Κανέλη. Μέχρι να φτάσουμε όμω το μαγαζίν, που κάθε Παρασκευή, έχουμε τι αφιερώσει παραγγελίε του λαού. Θα τι ακούσουμε τώρα, να σα ευχηθούμε καλό διήμερο. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σα, Λοιπόν, θέλω να βάλει το Σαμαρά για την άλλη Παρασκευή να λέει Πήγα στο Eurogroup και κατ' γα... Και μετά να βγαίνει αυτό, θα πει φάσαρα και να λέει Πε μου τώρα κάτι, το κάνει από μικρό. Αυτό, αυτό, βγαίνει το έρνο. Πε μου ότι είσαι άτρηγο, αυτό πε μου μόνο τέλο. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο πράγματι. Πε μου που είσαι τώρα και τι κάνει. Να το πω πω, αισθάνομαι μπήκα με βγαίνουμε εξήριστη. <laughs> Τώρα, τώρα, τώρα σε θέλω μωρό μου λέει για πού είσαι να έρθω Είμαστε 40 ώρες περίπου αείπνοι Δεν μου λες τώρα, βες μου τώρα από μικρός το κάνεις αυτό Δε λιγανε τα ξεράδια και πωνανε τα ρημάδια κούτσα μια και κούτσα δυο στη ζωή στο ρήμα δυο Λοιπόν, τε σίγουρα το σωρά ξαναπέα δεν το εισβαλεί, το θηλιατό ρε Το θηλιατό Γίνονται να βάλια αυτό με τον καμπαριτσίδη από την Ελληνοφρένεια. Που... Την τι εννοείς, Ελληνοφρένεια είμαστε κι εμεί. Από, από παλιά, ναι, που σου είχε κάνει για το Θέλω μια παραγγελιά για Ναι. Τη βάλεις να την ακούσει με εκείνον τον woman, τον πυρότη που σου ήθελε μια διαφήμιση να κάνει. Αν ακούσει τον λε, παργούμενο, θα πάθει. Θα σε πετύχει <laughs> και ρατάθος, φάει το λαρίκι. Για μια θέλω να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτε πολλού, μαζεύει ναυτικό. Μέσα, κάνε με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, ρε πώς, πώς Σε θυμιατό, είσαι τι είσαι, Ρε Μίτσο. Ανιστήριζε, Ρε Μίτσο, ποιο είναι ο ναύτη. Με να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχι. σου πω, με, με ξέρει και μου πλάκα. Ποιος είσαι, ο τάξο μεν ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί Για πες. Ναι. Σου τον κό... Καλέ καμπαρετζή ήρε έτσι κάνει και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτη. Να ξέρει. Θα μου δώσει κάποιο συνοθυνό. Πισάει α... όλε τρίχε. Θα μου δώσει κάποιο συνοθό. Ορέο τρόπο, ωραίο τρόπο. Καπαρετζή άνθρωπο και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημίου πώ πρέπει να μιλάει. Ρε, π... Πάνω σε θυμιατό πεζάμε. Θα Ά... Ά... μου δώσει κάποιο συνολικό. Μισό εδώ να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέκανε κονσομασίων και τέτοια. Ρεθυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στηθιά έξω. Για σένα δεν είναι αυτά αρέθυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα να πω την αλήθεια μου Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά αλλά από τη διάλο αμα έχει αμα τουρισμό αμα θα αμα με πάρετε άμα με γνωρίζεις θα σου φύγουν τα ούρα άμα δει εμένα να δεις λοιπόν, να... κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι και γα... Λε, θα μου στεν... την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω ε, μα... Λε, θα μου εδώ. και χωρί δεκάπατο και με δεκάπατο να ξέρεις το θυμιατό τι είναι που βάζουμε το καρβουνάκι πάντ για γλώσσα από καμπారెτζι περίμενα δεν Ναι. Για παραγγελία já γίνεται. Την παραγγελία της βυγιοκλάκης στο Παντοπολείο. Αλλά όπως την έχετε κάνει εσείς. Ακούγε Στέφανε, να στείλει σπίτι. Ένα κιλό μακαρόνια, α, δύο κιλά ζάχαρη, α, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό. Ε, και Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πο, πόσο το κουτί, πόσο το κουτί. Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί. Είναι ακριβόμορτο το κουτί, δεν είναι για σένα. Κουτί να παραγγείλεσαι. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, κουτί, α, ακούς και στέφανε. Κουτί είναι, δεν ρίκοκο. Τι ντορίκο, παιχνιδιά, που είσαι σχεμά με Ελλάδα, δουλειά. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. Δύο κουτιά, και στέφανε, ναι, δύο κουτιά με Ελλάδα και βάλει και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές. Ξέρεις. Ναι. Ο μισθός σου, δηλαδή, μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάσει τις 7 και τις 8.000. Τι λέει ρομα, μαλάκα, σε ποιο νόμισμα σε πληρώνει. Ποιος σε πήρε για δουλειά ένα αβρε κατεστραμμένη. Άκου, και στέφανε και έξι κουτιά γάλα και βάλε και τρία μπουκάλια κρασί και έξι μπουκάλια μπύρα. Έξι μπουκάλια μπύρα? Όχι κι Ναι, ναι και στέφανε. Έχει, για λεφτά θα πάρω, κατάλαβα. Μόλις διορίστηκα. Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Μ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι στέφανε. και στέφανε βάλε και 8 μπουκάλια Να βάλω και στουπί. Δεν θα το κάψουμε από ψυχή στέφανη. Θα το κάψουμε. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο. Άιτε συμβόλο αιώνιο. μόνο μιας. Θα φανά από δαόντουνιάς. Έλα ρε Αποστολή Έλα Ένα μήνυμα στην Παράσταση του Χίμπριους αδερφούς μας Και να ξέρουνε Τι συμπαράσταση αυτή πρέπει να δώσουν Παράσταση σε έχει Να ξέρουνε και τη Βουλής Ότι η ιστορία δεν γράφεται από τους πρόσχερα δυνατούς Αλλά από αυτούς που άντεξαν τη βαρβαρότητα hey. Και, hey. Να, και βήρε μια αφιέρωση την παλάτα του κυρμέτυου Από τον ξυλούρι αξυπνήσεις μόνο μιας θα'ρθα να αποδαωτουνιάς θα'ρθα να αποδαωτουνιάς Λοιπόν, ήταν κάποιος ο οποίος ενοχλείται με το jingle με το οποίο προχωράτε σε διαφημίσεις, που <laughs> είχε σπάσει τα νεύρα είχα <laughs> λυθεί στο γέλιο, ξαναβάλω το σου παρακαλώ Αποστόλ μια Χάρη! Τι? Όταν τελειώνει, όταν μπαίνει ο λαός ή οπότε κόβει η εκπομπή και μπαίνουν διαφημίσεις Αυτή η μαλακιά σας ακούμε τέντα γιατί γουστάρουμε Και μπαίνει αυτό το σήμα, μας αλλάζει τα φώτα ρε παιδί μου αυτός ο ήχος Ποιο αυτό! Ωραίο ε, Άκου πάλι! Καλό! Ξαναβάλλω! Λίγο πιο σιγά, ξέρω ότι παθαίνουμε σοκ σου, λέω. Ε, για να ξυπνάτε, μη σας πάρει ο ύπνος. Ντάξει, μην ανησύχεις, μην ανησύχεις. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη και άλλο πόδι, όργονα στα ρέματα, τα φεντώ στα στρέματα. Έλα μωρέ μια ώρα και θέλω να ακούσε κόμπι. Έλα μωρέ συγγνώμη. Έλα, πώς τόλει τι κάνετε. Καλά. Σε παρακαλώ, θέλω να μου δώσεις το βήμα να πω ένα χαριστό. Στην εκπομπή που δίνετε την ευκαιρία στους Έλληνε πολιτικού να ακούσουν την κριτική για τα έργα του από Κύπρου συναδέλφου του. Και του αρέσει και πολύ, πολύ το ευχαριστούνται. Όσο για, το, για την ωραία τη φάρσα και τα σχόλια από άλλου ακροατές που αισθάνονται άβολα και λένε Ξέρει περί τέλο πάντων διπλωματικού επεισοδίου, όταν έχει χρόνο και μπορεί να μου βάλει τον ε, τραμπάκουλα, σε παρακαλώ από τη Βουλή να του απαντάει. Ξέρει ποιον. Που -πο, άκουγα μια εκπομπή σου, Γαμώτο. Λοιπόν. Α, πρώτον, αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμηνη. Ωραία λοιπόν και τι έγινε Και πάνω από μια φορά μήνα δεν είναι γνώμη μόνο και να βρεθούμε Δηλαδή τι, Εγώ ω γνωστό να βουσκάω τα πρόβατα εδώ και παραπέρα και εκ πρώτη όψη ο Ζωή δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Θα πληρωνόμαστε μια φορά του μήνα και θα εργόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό να, να μορφωθούμε επιστημονικά. Εγώ πήγα στο χωτρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτάκια του το τρία και τα βγά. Τρία μισή χιλιάρια κατ' έρθανε. Τα φύγω εγώ και να φύγω. Τελειώνοντα, μήπω έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα τη Επιτροπή να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Και στο πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πόλη βόλα. Να σκοτώνον τη για τα φέντη το φα. Να σκοτώνον τη για τα φέντη το φα. Για αύριο αν μπορείς. Να βάλεις το σάλα σάλα ή της γλυκαιρίας ή όταν το λέει ο Πάριος. Θες να πεις κάτι με το σάλα. Με το σάλα. Το Υπονοείς σάλα... κάτι. Το σάλα νομίζω ότι σήμαινε σαλόνι έτσι δεν είναι. Α, ah, ah, εντάξει. Και τώρα σαλόνι σημαίνει. Σάλα γυάλαμε στη σάλα, τα μιλήσαμε, να σε πάρω να με πάρεις, συμφωνήσαμε. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Για να επανακεφαλαιοποιήσει τι τράπεζέ τη, για να καλύψει τι τράπεζέ τη, για να δοθεί ρευστότητα στι τράπεζέ τη, Σαλά για να Τράπεζέ μα περνάνε δύσκολε ώρε. Τα μιλήσαμε. Εγώ θέλω μια παραγγελιά για αύριο. Ναι. Τη γριάτικη κομμουνίστρια με το Κωσορμποκούτι. Ναι, γεια σας. Να σα πω, θέλω για να, μια πληροφορία. Την πρωινή εκπομπή, πώ την λένε, μω, ε, που είναι, λέει μετά με, με, με τι κοπελιές που είναι, Κάποιον υπεύθυνο, έτσι να πω κάτι. Να, να, να, να πω κάτι. Δηλαδή, τι να πείτε. Ε, κοίταξε να δει. Έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπέ έρευνε. Ναι. Έτσι, για το νερό εδώ πέρα του εσωπού. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλέ εκπομπέ κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστη απαντάει. Ριζοσπάστη, Φτύστε τρεις φορές τον το λέτε. Τι είπες? Ε μα ρίζος, τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και οι Γιατί εσύ τι παθαίνεις. Πώς? Εσύ τι παθαίνεις. Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι? Ναι. Να μείνει ανεργός, έτσι, και να πας να ψοφίσεις κιόλας. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη? Και... Και να... τίποτα στον ήλιο μοίρα να μην έχει. Εν πάση περιπτώσει, είσαι να μου δώσει κάποια να ορισμένα στοιχεία. Εμεί του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύει. Και θα σα κλείσουμε εσά του ριζοσπάστι, τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λε τώρα αυτά. Ε, τι πλάκα. Και να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να σε βγάλω δημοσίω. Όχι γιατί θα τραπώ, νομίζετε. Αισθά διάω, κολοκάθικο. Κοίτα νεύρω τα κουμούνια. Κοίτα <Τεκτάλωση θέλετε> Όχι, κονσερβοκούτι! θύμα, αιδε ψώνιο, αιδε μόνο μια. Θα θα αναποδάω ντου <Κουσική> μια. Θα θα